Κεφάλαιο Καπαγάμα, σελίδα 577, στήχη 1-11 Ο Παύλος ενώπιον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου 1 Ο Παύλος δε, αφού προσήλωσε το βλέμμα του στο Συνέδριον, είπεν «Άνδρες, αδελφοί, εγώ έχω πολιτευθεί ενώπιον του Θεού μέχρι τη ημέρας τάφτης, χωρί να με τύπτεις τίποτε οι συνειδησίες μου, αλλά τον αντίον έχω τη μαρτυρίαν της εξ ολοκλήρου αγαθήν». 2 ο αρχιερεύς Ανανοίας, όμως, διέταξε τότε τους υπηρέτας που εστέκοντο το πλησίον του Παύλου να του χτυπήσουν το στόμα, ίσως διότι έλαβε τον λόγον μόνος του. Τρία. Τότε ο Παύλος του είπε «Θα σε πατάξει ο Θεός, τύχια σβεστωμένε, που απέξω φαίνεσαι λευκό. εις το βάθος σου δε κρύπτεις την αδικίαν. Και εσύ κάθεσαι να με σύμφωνα με τον νόμο» Και παραβαίνουν σι ο κριτής των νόμων, ο οποίος παραγγέλει να απολογείται ελεύθερα και ανεμπόδιστα κάθε κατηγορούμενος, διατάσεις να με να βουλώσει το στόμα μου κατά την ώρα της απολογίας μου. Τέσσερα. Υπαριστάμενη δε είπων. Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις. 5. Και είπε ο Παύλος, ο οποίος από έτη πολλά έλειπεν εξ Ιεροσολύμων και δεν εγνώριζε προσωπικώς τον αρχιερέα, ο οποίος την στιγμή εκείνη δεν είναι το ευδιάκριτος, διότι προείδρευε τη συνεδρία ο χιλίαρχος. Δεν εγνώριζε αδελφοί ότι είναι αρχιερεύς. Άλλως δεν θα έλεγαν αυτό που είπα, διότι έχει γραφεί στο βιβλίο της εξόδου. Δεν θα κακολογήσει άρχοντα του λαού σου. Έξι. Εν τω μεταξύ δε, όταν αντελήφθη ο Παύλος ότι η μία μερίς του συνεδρίου απετελείται από σαδουκαίος, οι οποίοι δεν επίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, η άλλη δε μερίς απετελείται από φαρισαίους, εφώναξε δυνατά εν μέσω του συνεδρίου, «Άνδρες, αδελφοί, εγώ είμαι φαρισαίος και ιός φαρισαίου και δικάζομαι σήμερον εγώ επειδή πιστεύω και ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Όταν δε είπε τούτο ο Παύλος έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εδιχάστη το πλήθος των μελών του Συνεδρίου. 8. Εδιχάστη δε το πλήθος διότι οι Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης ούτε άγγελος ούτε ασώματο ψυχή επειδή υπεστήριζαν ούτε ότι οι ψυχέ των αποθνισκόντων διαλύονται μετά του σώματος. Οι Φαρισαίοι όμως ομολογούν και τα δύο και την ανάσταση των νεκρών δηλαδή και την ύπαρξη πνευμάτων. 9. Έγινε δε λόγω τη φιλονικίας των μεγάλη καραυγή, και αφού σηκώθησαν οι γραμματεί οι ανήκοντε στην μερίδα των Φαρισαίων, συνεζήτρου με θυμών και έλεγαν: Δεν ευρίσκομαι κανένα κακόν σε αυτόν τον άνθρωπον. Εάν δε πνεύμα ή άγγελο ομίλησε ει αυτόν, ας μη μαχώμεθα κατά του Θεού, ο οποίο του έκαμε την αποκάλυψην αυτήν. 10. Επειδή δεν έγινε μεγάλη φιλονικία, ο Χιλίαρχος εφοβήθη μήπω ο Παύλος κομματιαστεί από αυτούς και διέταξε να καταβεί το στράτευμα και να τον αρπάσει εκ μέσου αυτών και να τον οδηγήσει στο στρατόπεδο. 11. Την επομένη δε νύκτα, ενεφανίστη έξαφνα στον τον ο Κύριος Ιησούς και είπεν «Έχε θάρρος, Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες την περίεμου αλήθιαν και ομολογίαν στην Ιερουσαλήμ, έτσι σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Βουλής πρέπει να μαρτυρήσεις και στην την Δεν πρόκειται λοιπόν να πάθεις εδώ τίποτε, αλλά θα σε φυλάξω σών για να μεταβείς και εις την